την περασμένη Κυριακή, μάλλον, συγνώμη πριν να αρχίσουμε... τον λίγο έξω και μετά ξαναφέρτης. Όπως είναι γνωστόν, από αύριο μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. την περίοδο προετοιμασίας για να υποδεχθούμε τη μεγάλη και κοσμοχαρμόσυνη αυτή εορτή, την Βασιλίδα των Εορτών, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει αυτές τις μεγάλες και Άγιες ημέρες να τις υποδεχόμαστε προετοιμασμένοι. Όπως ετοιμάζεις το σπίτι σου προκειμένου να δεχθείς ένα άνθρωπο ο οποίος θα λέγαμε είναι ονομαστός, είναι αξιωματούχος, είναι πάρα πολύ φίλο σου οικογένειακό φίλος και θες να του δείξεις το καλύτερό σου πρόσωπο πολύ περισσότερο θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και να δείχνουμε την καλύτερη συμπεριφορά μας και τα καλύτερα αισθηματά μας και το καλύτερό μας πνευματικό πρόσωπο όταν πλησιάζουν οι μεγάλες και Άγιες ημέρες της Ορθοδοξίας μας, της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν πλησιάζοντας η Μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων, η Εκκλησία μας μας προετοιμάζει, μας καλλιεργεί και μας καλλιεργεί εντείνοντας τον αγώνα μας, το πνευματικό μας αγώνα. Δημιουργώντας δηλαδή τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν στην άριστη κατάσταση όταν θα έρθει ο Κύριος να γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας. Διότι αυτός είναι ο τόπος τον οποίον πλέον σήμερα μετά από 2.010 χρόνια επιδιώκει να γεννηθεί τώρα δεν ψάχνει για σπήλαιο δεν ψάχνει για τόπον καταλήματος χαίρεται αλλά ψάχνει ψάχνει να βρει κατάλληλη καρδιά την οποία να κάνει διαμονητήριον στην οποία να έρθει να διαμείνει και να γεννηθεί αλλά και να μείνει μόνιμα. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και να ετοιμαστούμε να καλλιεργήσουμε τις καρδιές μας και η καρδιά καθαρίζει και απολυμένεται και ευπρεπίζεται με την προσευχή με την ιστια, με τις αγαθές πράξεις, με την ελεημοσύνη και με όλα εκείνα τα στοιχεία που οφείλουν να κοσμούν τις ψυχές μας. Δεν είμαστε καλοί αδελφοί μου. Και το λέω αυτό για να διαψεύδω όλους αυτούς που κάθε τόσο περιαυτολογούν λέγοντας ότι καλοί είμαστε. Δεν είμαστε καλοί. Οφείλουμε να γινόμαστε καλοί. Οφείλουμε να ψάχνουμε ανα πάσα στιγμή τις καρδιές μας για να δούμε ακριβώς τις ελλείψεις μας. Και όπως το είπαμε και στο περασμένο, το περασμένο κήρυγμά μας δίκαιος, Άγιος δηλαδή είναι ο εαυτού κατήγορος είναι εκείνος που βρίσκει τα αλατωματά του και μαστιγώνει τον εαυτό του με τη συμπεριφορά του ο Άγιος είναι ο κατήγορος του εαυτού του εκείνος που όχι μόνο δεν βλέπει τον εαυτό του Άγιο αλλά τον βλέπει τον περισσότερο αμαρτωλό από όλου τους ανθρώπους έτσι λοιπόν Αρχίζει από αύριο η νηστεία, η νηστεία η οποία πολλές φορές την έχουμε περιγράψει και σας την έχω παρουσιάσει και η οποία έχει ως εξή. την Τετάρτη και την Παρασκευή όπως γίνεται όλο το χρόνο έτσι και εδώ δεν τρώμε λάδι εκτός και είναι κάποια μεγάλη ημέρα, κάποιος ονομαζόμενος μεγάλος Άγιος ή όπως τους ονομάζει η Εκκλησία μας, δοξολογούμενος Άγιος, όπως είναι ο άγιο Αντρέα, όπω ο άλλο Νικόλαος, ο Άγιος Πυρίδωνας, ο Άγιος Διονύσιος, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Σάββας, ο Υγειασμένος υπάρχουν πολλοί μέσα σε αυτό το Τεσσαρακονθήμερο. Αυτές τις ημέρες τρώμε λάδι εάν πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή. Όλες τις άλλες Τετάρτες και Παρασκευές δεν τρώμε λάδι. Τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη τρώμε λάδι. Και Σάββατο και Κυριακή μόνον τρώμε ψάρι. Μη μου πείτε πάλι τα ίδια και τα ίδια που τα έχω χίλιο και σα έχω χίλιο απαντήσει κι εγώ, τι είπε ο ένα παπά και τι λέει ο άλλο παπά, και τι λέει ο δεσπότη και τι λέει ο Πατριάρχη, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει κι ούτε κουτσομπολεύω εδώ στο κύριο που καθόμαστε. Εάν εμπιστεύεστε τα λόγια μου και αν πιστεύετε ότι σα λέω την αλήθεια τόσα χρόνια που κάθουμε εδώ πάπα, οφείλετε να πιστεύετε και να δώσετε βάση σε αυτά που σα λέω. Δεν θα ξανανοίξουμε την κουβέντα τώρα. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έχει λάδι πλην εξαιρέσεων, τις οποίες σας διευκρίνησα. Δευτέρα, Τρίτη, πέμπτη τρώμε μόνο λάδι. Και, τε, και Σάββατο και Κυριακή τρώμε ψάρι. Εξαιρείται μόνο η εορτή της υπεραγίας του τόπου, τα εισόδια που οποιαδήποτε ημέρα και να πέσει τρώμε ψάρι, εφέτος πέφτει η Κυριακή, δηλαδή ούτως ή άλλως θα τρώγαμε ψάρι αφού είναι Κυριακή, και επομένως δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Και επίσης μία άλλη ακόμα εξαίρεσης είναι ότι παραμονή των Χριστουγέννων πάντοτε, οποιαδήποτε μέρα και να πέσει πλην Σαββάτου και Κυριακή, τρώμε και εκεί αλάδο το φαγητό, χωρί λάδι. Εάν πέσει Σάββατο ή Κυριακή η παραμονή των Χριστουγέννων, τρώμε μόνο λάδι. Νομίζω είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφοροποίηση στην νηστεία μας. Και με το καλό, σας εύχομαι από αύριο, να έχουμε την σωστή Αγία και Μεγάλη Τεσσαραγωστή και όπως είπα στην αρχή, να μην κοιτάξουμε μόνο το θέμα της νηστείας, αλλά και όλα εκείνα τα άλλα στοιχεία που οφείλουμε με τα οποία οφείλουμε να κοσμήσουμε την ψηφή μας για να υποδεχθούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που θα έχει να γεννηθεί για μια ακόμα φορά κοντά μας. Μετά λοιπόν από αυτά, συνεχίζουμε, μάλλον θα σας επαναλάβω αυτά που είπαμε προχθές στην συντομία, Προχτές ερμηνεύοντας τους στίχους 17 και 18, όπως σας είπα και προηγμένως, μας έδειξε ο Κύριος ποιος είναι ο Άγιος Άνθρωπος. Άγιος Άνθρωπος δεν είναι αυτός που το λέει. Αυτός που το λέει, συγχωρέστε με τη φράση, είναι δενεκές. Δενεκές είναι. Αυτός που περιαυτολογεί και λέει τον εαυτό του Άγιο, κάθε άλλο παράγιο είναι. Άγιος για τον Κύριο δίκαιο, δηλαδή αυτός είναι ο Άγιος ο Δίκιος είναι ο εαυτού κατήγορος. Είναι εκείνος που ξέρει να κατηγορεί τον εαυτόν του ανά πάσα στιγμή. Είναι ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι μεταξύ των αμαρτωλών ο πρώτος και χειρότερος είμαι εγώ. Είναι ο Ιερός Χρυσόστομος που επανελάμβανε το ίδιο πράγμα. Και το διαβάζουμε αυτό στην Ιερά μετάλυψη φαντάζομαι ότι διαβάζετε την Αγία Μετάληψη πριν πάμε να πάμε να κοινωνήσουμε. Τη διαβάζετε ή όχι, τι με κοιτάτε. Βεβαίως. Διαβάζετε τη Θεία μετάλυψη; Δεν μιλάτε. Δεν διαβάζετε. Όλοι Βεβαίως. διαβάζετε, δεν τη διαβάζετε. Βεβαίως. Να. Βεβαίως. να διαβάζετε τη Θεία μετάλυψη πριν πάτε να κοινωνήσετε. Βεβαίως. Όχι έτσι. Η Θεία Κοινωνία θέλει προετοιμασία. Βεβαίως. Και μετά είναι και η Θεία Ευχαριστία που πρέπει να διαβάζουμε. Τι λέει λοιπόν εκεί στη Θεία Μετάληψη. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθών στον τον κόσμο να μαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι. Ποιος το λέει αυτό ο μας. Και αν ο μας λέει ότι είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών φαντάσου τι είσαι εσύ και εγώ τώρα. Έτσι. Φαντάσου ποιοι είμαστε εμεί που θέλουμε να παρουσιαζόμαστε και σαν καλοί και σαν αναμάρτητοι και σαν Άγιοι. Δίκαιος λοιπόν Άγιος είναι ο κατήγορος του εαυτού του, εκείνος ο οποίος συνεχώς βλέπει επάνω το όπως μας έλεγε ο Άγιος κατηγοητής μας, τις ελλείψεις του και όχι τα προτερήματά του. Διότι αν έχουμε κάποια προτερήματα του Κυρίου είναι αυτά, δεν είναι δικά μα. Τα δικά μα είναι οι ελλείψεις μας. Είναι εκείνα που μας λείπουν και εκείνα τα οποία οφείλουμε να αναζητούμε συνεχώς και με αυτά να καλλιεργούμαστε. Δίκαιο εαυτού κατήγορος και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Άγιος λέει θα είσαι όχι μόνο όταν κατηγορεί τον εαυτόν σου αλλά λέει παρακάτω και όταν θα σε κατηγορεί και ο άλλος και θα λες, έτσι είναι, έτσι είναι. Κάποτε του είπα του γέροντα του κατοικητού μας, κάποιο πνευματικό παιδί του τον έβριζε, παλιός μαθητής του, και του λέω, κάποιος λέω, λέει, βαριές κουβέντε για σένα, σε βρίζει. Καλά μου κάνει. Ήταν η απάντησή του. Καλά μου κάνει. Και εδώ φαίνεται το ύψος της αρετής του ανδρός όταν ο άνθρωπος δεν δυσφορεί και δεν στεναχωρείται όταν τον κατηγορούν και όταν τον υβρίζουν αλλά προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτόν του λέγοντας αφού είσαι αμαρτωρός δεν είσαι, τι είσαι, είσαι. Γιατί μόνος σου να λες ότι εγώ μου και κι άμα στον πήκαν ας άλλο δεν το δέχεσαι. <και> Καλά μου κάνει ήταν η απάντησή του. Και τέλος επί του ιδίου θέματος μας είπε το ιερό κείμενο ότι ακόμα και δίκιο να έχεις, όταν σε κατηγορούν μη μιλάς. Αντιλογίας πάβης ή γυρώς. Δεν υπάρχει αντιλογία στον χριστιανό. Να θυμάσαι το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο οποίος λέγει ο προφήτης Ισαίας «Πάσχον ούκ η δεν υπαρχει αντιλογια στο χριστιανο να θυμασαι το παραδειγμα του κυριου ημων ιησου χριστου ο οποιος λεγει ο προφητης ισαιας πασχον ουκ πυλη και κατηγορούμενος ούκαντε Δηλαδή όταν υπέφερε άδικα δεν απειλούσε αυτούς που τον βασάνιζαν και όταν τον ίβριζαν, δεν αντίβριζε και αυτός εκείνος που τον ήβριζαν αλλά θυμάστε τι λέει η Αγία μας Γραφή κατ' του μιλούσαν, τον προκαλούσαν του έλεγε ο Πιλάτος δεν ακούς λέει πόσα σου καταμαρτυρούσε ο Δ. Ιησούς εσιόβα. Σε άλλο σημείο ο Δ. Ιησούς ού καπεκρίθη αυτό ούδεν. Ο Δ. Ιησούς ού καπεκρίνατο. Ο Δ. Ιησούς εσιόβα. Αυτή είναι η στάση, η σωστή στάση του χριστιανού. Ακόμα και να σε αδικούν και να με αδικούν να μην ανοίξω το στόμα μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα με την μοναχή εκείνη που επήγε σε αντρικό μοναστήρι και έγινε μοναχός άντρα, και τον κατηγόρησαν ότι δήθεν εβίασε αυτός μια άλλη γυναίκα ενώ ήταν γυναίκα και ο ίδιος και δεν μπορούσε τόσο απλά να υπερασπιστεί τον εαυτό τη και όμως επειδή αγωνίζεται με τα σχηματισμένη εξωτερικά σε άντρας, όταν κατηγορήθηκε, εδέχτηκε όλο τον κανόνα και εδέχτηκε όλη την ταλεπορία, όλο το βασανιστήριο εκείνο με το οποίο έπρεπε να εξηλεωθεί δίθεν ενώπιον του Θεού και πλήρωνε για ένα αμάρτημα που δεν έφταιγε. Όμω βλέπεις ο Κύριος δεν την αδίκησε, όταν έπεσε ανομβρία σε εκείνο τον τόπο, ο Κύριος θυμάστε τι είπε στον δεσπότη, πήγαινε του λέει σε εκείνο το μοναστήρι εκεί και εκεί θα ζητήσεις τον ευνούχο, μόνο εάν προσευχηθεί ο ευνούχος θα στείλει ο Θεός βροχή. Και εκείνοι τον είχαν για πέταμα εκεί μέσα στο, στο μοναστήρι. Τον είχαν κλεισμένο στη φυλακή. Και όταν επήγε ο Δεσπότης λέει: Πού είναι, Έχετε άλλον, δεν έχουμε άλλο, έχετε και άλλον, δεν έχουμε άλλο, έχετε και άλλον. Ποιο είναι αυτό ο άλλος, ο ευνούχο, Ένας παλιάνθρωπος λέει ο ηγούμενο, ένα παλιάνθρωπο, πρόσβαλε το μοναστήρι μα. Για πε του λέει να έρθει εδώ. Για φέρετε τον εδώ μπροστά. Εκείνος αθός, ε; Και έπεσε στα πόδια του δεσπότη. Λέει τι με θες λέει δεσπότα. Εγώ είμαι κτίνος. Εγώ είμαι παλιάνθρωπο. Εγώ είμαι παλιό Τι με θες τι μου ζητάς. Τι θες από μένα. Να προσευχηθείς που λέει θέλω. Να μας δώσει ο Θεός νερό. Εγώ εσύ θα προσευχηθείς. Εγώ εσύ. Εσύ θα προσευχήθεί και δεν πρόλαβε να σηκώσει τα χεράκια του πάνω να μιλήσει στον Κύριο και αμέσως έριξε ο Κύριος έφραχε λέει για μήνες ολόκληρο μετά και έτσι απεκάλυψε ο Κύριος την αθωότητα του ανθρώπου εκείνου Αυτά είπαμε την περασμένη Κυριακή και Συνεχίζουμε σήμερα στους επόμενους δύο στίχους, τους στίχους 19 και 20. Και τι λένε αυτοί οι δύο στίχοι. Ξεκινάμε τον πρώτο από τους δύο, τον 19. 18, 18 κεφάλαιο είμαστε. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλη ο χειρά και υψηλή ισχύει δε όσπερτε θεμελιωμένον βασίλειο τι σημαίνουν αυτά τα λόγια <zij> τώρα και να ξεκινήσω την ομιλία μου από κάπου αλλού και θα καταλήξουμε στο στίχο αυτόν. Εμείς οι χριστιανοί αδερφοί μου έχουμε χριστιανοί, τρόπος του λέγει χριστιανοί, στα χαρτιά. Γι' αυτό θυμάστε λυσάξαμε τότε μη σβήξει, μη σβήξει το όνομα από την ταυτότητα. Μας αρέσει να το βλέπουμε, όχι να είμαστε, όχι να είμαστε χριστιανοί, να το βλέπουμε, να το βλέπουμε. Γι' αυτό λυσάξαμε. Θα μου πεις κακό ήταν. Όχι, καλό ήτανε; Αλλά τότε μας έπιασε ο Ίστρος να το βλέπουμε. Όχι να είμαστε. Τι λέει λοιπόν. Εμείς είπαμε οι χριστιανοί, οι ψεύτο -χριστιανοί, έχουμε ένα βασικό φοβερό αμάρτημα. και το αμάρτημα αυτό μας το δείχνει ο Κύριος μας το δείχνει ο Κύριος σε μια παραβολή που είπε και ο έχω ακούει να ακουέτω ποιο είναι αυτό το αμάρτημα είναι η ζήλια ο φθόνο το μίσος εναντίον ποιού εναντίον του αδελφού σου εναντίον του άλλου χριστιανού, της άλλης χριστιανής. Δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, καταλάβετε το. Ψεύτη και αγάπη είναι αυτή που έχουμε και δείχνουμε. Ο ένας υποβλέπει τον άλλον και ο ένας εσωτερικά μέσα του προς τον άλλον είναι αντίπαλος και όχι αδελφός. Πού το λέει ο κύριο, σε ποια παραβολή το λέει, Δεν θυμάστε. Στην παραβολή του ασώτου ήρωε. Μην κοιτάξετε τον Άσοτο, κοιτάτε τον αδελφό του. Τον αδελφό του Ασότου. Το μεγάλο. Το θυμάστε. Είδες όταν γύρισε ο άσωτος από την ασωτία του, μην ταινόησε. Άνοιξαν τα μάτια του, είδε το χάλι του. Και γύρισε πίσω κατατροπιασμένος ο καημένος, μέσα στα δακρυά του, μέσα στη θλίψη του, μέσα στο χάλι του. Και όταν στον δρόμο και έλεγε, εγώ δεν είμαι άξιος. Να, είναι, να είμαι, να λέγομαι γιος του πατέρα μου εγώ θέλω να γίνω δούλος του και ο πατέρας μου τον είδε θυμάστε, σας τα περιγράφω να τα θυμηθείτε εχάρη και χαράν μεγάλη έτρεξε, τον πήρε στην αγκαλιά του τον καταφυλούσε, τον κατασπάζετο έκλεγε κι αυτός μαζί για τη μετάνια του γιού του και στη συνέχεια του κάνει υποδοχή γιατί έτσι ξέρει να τιμά ο Κύριος τον αμαρτωλό που μετανοεί γιατί αυτός ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι ο Άγιος που σα είπα προηγμένως. ο κατήγορος του εαυτού του Άγιος δεν είναι εκείνος ο αναμάρτητος τέτοιους Αγίους έχουμε μόνο έναν τον Κύριο τον μόνο αναμάρτητο Άγιος είναι ο κατήγορο του εαυτού του, εκείνο που ξέρει να κατηγορεί και να ελεηνολογεί τον εαυτό του, και τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο άσοδο ιό. Γυρίζει η <γυρίζει> ερμετανία, πέφτει στα πόδια του πατέρα, κλαίει, οδύρεται, παρακαλεί να συγχωρεθεί, και ο πατέρας ω αμνησί, κακοστεό και δεσπότη, όπω πολύ σωστά τον. Τον επωνομάζει μια ευχή της Εκκλησίας μας Τι του λέει Λέει στους δούλου, πάρτε τον Κλείντε τον καθαρίστε τον Δώστε του βασιλικά ρούχα Βάλτε του δαχτυλίδι στα χέρια Σανδάλια βασιλικά Σφάξτε και το μόσχο το συνδευτό Για να φάμε και να εφρανθούμε Γιατί ο Υιός μου ήρθε Και ήταν πεθαμένος για μένα Και τώρα τον βλέπω να ζει. Και τώρα που το ακούς δεν συγκινήσει. Και όμως ο άλλος δεν συγκινήθηκε. Ο άλλος ο αδελφός. Την ακούς την ιστορία και όποτε και να την ακούς αυτή την ευλογημένη ιστορία τον αδάματα της Αγίας Γραφής όπως τον ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες σου έρχονται στα μάτια. Και όμως βλέπεις υπάρχει και ένας ο οποίος δεν συγκινείται και αυτός είναι ο αδελφός του Ασώτου. Ο οποίο όταν μπαίνει ο αδερφός μέσα στο σπίτι μετανοημένος, ζητάει εκλήκηση. Mm. Θέλει ο πατέρας να τον τιμωρήσει, να τον διώξει. Mm. Να τον ξαναστείλει στην εξωρία, να τον ξαναστείλει στον τόπο της αμαρτίας. Ο δίθεν δίκαιος, έτσι. Ο δήθεν καλός, έτσι είπε. Είδες τι είπε στον πατέρα του. Εγώ λέει είδες τι καλός ήμουνα. Τόσα χρόνια λέει κάθομαι εδώ και ένα γυριαρό δεν μου το έδωσε να το φάω με τους φίλους μου. Μπράβο σου, μπράβο σου. Είδες η η υποκρισία, ε, ψεύτη η υποκρισία. Αυτό έκανε τόσα χρόνια και μέσα, νόμιζε ότι είναι το καλό παιδί. Νόμιζε ότι είναι ο καλός, ο το υπάκουο παιδί και τώρα φαίνεται το χάλι του που ήρθε ο αδερφός του και αντί να χαρεί έτσι του λέει ο Κύριος έτσι του λέει ο πατέρας έπρεπε του λέει να χαρείς και να συγκινηθείς που ήρθε λέει ο αδερφός αλλά αυτός καθόλου δεν συγκινείται, δεν ανησυχεί και γι' αυτό είδατε η Αγία Γραφή κλείνει την παραβολή αυτή χωρίς να μας πει τελικά μπήκε ή δεν μπήκε Επήγε στο σπίτι τελικά, πήγε να και αυτός ή έμεινε όξο. Γιατί υπάρχει μίσος, όπως σας είπα. Και αυτό το μίσος το βλέπουμε, όλοι μας το βλέπουμε, ο Θεός να μας ερεήσει και να μας συγχωρέσει. Το βλέπουμε όλοι μας στη συμπεριφορά μας απέναντι του αδελφού μας. Τώρα, παράδειγμα, βλέπεις έναν και μπαίνει απ' έξω. Εδώ έρχεται για πρώτη φορά. Δεν το ξέρεις. Τι έγινε, τι έγινε, γιατί, τι ανησύχησες. Γιατί ανησύχεις, τι έγινε, τι συνέβη. Ήρθε ένας άνθρωπος όπω είσαι και εσύ. Εσύ τι έχεις δικαιώματα, έχεις εσύ εδώ μέσα. Εσύ τι είσαι προδομιούχος είσαι σε εδώ πέρα Εσένα που ο Κύριος σε δέχτηκε Σε δέχτηκε Σου άρεσε να σε κοτσομπολέψουν οι άλλοι Δεν σου άρεσε Τώρα τι σε έπιασε, γιατί έγινε Ήρθε ένας άνθρωπος Αποφάσισε να φύγει από τον κόσμο Από την αμαρτία, από τη λέρα, από τη συφορά Και να έρθει στην εκκλησία Και δεν χαίρεσε Όχι δεν χαιρόμαστε Τώρα το θυμήθηκε. Α, τώρα ξύπνησε. Έφαγε την αμαρτία με τον Κουτάλα τόσα χρόνια μέσα στον κόσμο και τώρα μας θυμήθηκε. Που γέρασε να έρθει για την ψυχή του και δεν χαίρεσε γι' αυτό. Τι ήθελε να μείνει μέσα στην ακολασία, θα σου άρεσε αυτό. Είδε τη ζήλια που σου είπα, το φθόνο, την κακία που έχουμε μέσα μας Το είδε, αντί να χαρεί, βλέπει έναν άνθρωπο να μπαίνει που ήταν μέχρι σήμερα στα δόντια του σατανά, στα δόντια, τον ξέσκυζε ο διάβολος και πόρασε να του ξεφύγει και να έρθει στην εκκλησία και δεν σε συγκινεί αυτό. Δεν τον συγκινεί. Δεν τον συγκινεί. Γιατί το συγκινεί. Γιατί, γιατί έχει κακία μέσα του. Γιατί είναι σαν τον μεγάλο αδελφό. Που όταν βλέπει ένα μετανιωμένο να μπαίνει μέσα στην εκκλησία τελικά αποδεικνύει τα δαιμονικά του αισθήματα αποδεικνύει ότι δεν ήταν άνθρωπος του Θεού σατανάς ήταν μέσα στον παράδεισο σατανάς ήταν και το βλέπεις αυτό που που το βλέπεις εκείνη την ώρα εκδηλώνεται μέσα σου το αντίθετο από αυτό που εκδηλώνει ο ουρανός. Τι λέει ο Κύριος; Τι λέει ο Κύριος; Ποιος το θυμάτε; Χαρά γίνεται εν το ουρανό. Τακους; ακούς... Τακους; τα φιάσου καλά; Ξεπουλό τα φιάσου καλά; Ακούς τι λέει; Χαρά γίνεται εν το ουρανό. Επεινή αμαρτωλό μετανοούτι. Όταν ένα ένας αμαρτωλός μετανοεί και μπαίνει στην εκκλησία ο ουρανός πανηγυρίζει οι άγγελοι παίρνουν τις κιθάρες τους και τραγουδούν ουράνια τραγούδια χαρμόσυνα πανηγυρίζουν την είσοδο ενός αμαρδολού μέσα στον παράδεισο μέσα στην εκκλησία μου είχαν πει στο Άγιον Όρος που και εκεί άγγελοι είναι άγγελοι είναι και εκεί κάποιος είχε πέσει στην αμαρτία βαριά ήταν κάπου άνθρωπο ένας άνθρωπος που πήγαινε συχνά στο Αγιονόρος Όρος και έπεσε σε βαριές αμαρτίες έφυγε από το θρόνο του Θεού και παρακαλούσαν οι πατέρες επάνω και έλεγαν κύριε φέρτονε φέρτονε και πάλι στο δρόμο σου και όντω κάποια μέρα μαθαίνουν ότι ο άνθρωπος αυτός θα πήγαινε στο μοναστήρι αποφάσισε να αλλάξει ξέρει τι έγινε μου έρχεται να κλάψω μου έρχεται να κλάψω Ξέρει τι έγινε Ευγήκε όλη η συνοδεία της μονής. Ευγήκε στην πόρτα της μονής. Και τον περίμεναν λες και ερχόταν ο πατριάρχης. Λες και ερχόταν ο πατριάρχη, Ευγήκε ο γέροντας με το μανδύα του. Και όλοι οι πατέρες όξω, να υποδεχθούν ποιον. Τον αμαρτωλό που μετανοεί. Και συζηλεύεις και σκάσα από τη ζήλια σου. Γιατί ένας άνθρωπος Επίκε στο δρόμο του Θεού στον δρόμο της Εκκλησίας αδελφός σου είναι αδελφός σου είναι γεννημένος από την ίδια μήτρα με σένα και ποια είναι η μήτρα που μας γέννησε είναι η Αγία Κολυμβήθρα από εκεί μέσα γεννηθήκαμε όλοι από την ίδια μήτρα της Εκκλησίας που είναι η Αγία Κολυμβήθρα. Από εκεί γεννήθηκες και εσύ, από εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Την ίδια μάνα έχουμε, τον ίδιο πατέρα έχουμε. Και όμως σε πιάνει ζήλος, φθόνος, κακία όταν βλέπεις τον αδερφό σου μπροστά σου. Και ο ένας επιβουλεύεται τον άλλον και ο άλλος και ο άλλος κινείται ύπουλα απέναντι στον άλλον με, με, με, με φθόνο με μοχθηρία δεν τα λέω εγώ εσείς και εγώ τα έχουμε ζήσει πολλές φορές αυτά μην μου πείτε όχι αλλά τα λέει ο Κύριος που και όχι να πεις εσύ έρχεται ο Κύριος να σε διαψεύσει και φτάνω τώρα στο στίχο τι είναι αδελφός σου είναι και τι λέει ο Κύριος εδώ στάσου δίπλα στον αδελφό σου με ειλικρίνεια με αγάπη βοήθησέ τον είδες ότι μπαίνεις στην εκκλησία στάσου δίπλα του γιατί ο διάολος θα τον πολεμήσει αυτόν μπαίνεις στην εκκλησία ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τον διάβολο ο διάβολος τρίζει τα δόντια του πλέον απέναντι σε Αυτόν που αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Και αυτός ο ανθρωπάκτος που αποφάσισε να αλλάξει ζωή και να μπει στον δρόμο του Θεού έχει ανάγκη συμπαράστασης. Και τη συμπαράσταση θα του τη δώσω εγώ που είμαι μέσα στην Εκκλησία, θα του τη εσύ που είσαι μέσα στην Εκκλησία. Τη συμπαράσταση αυτή θα του τη δώσουμε εμείς οι λεγόμενοι κατεφημισμών άνθρωποι της Εκκλησίας. Από σένα περιμένει από περιμένει να πάρει θάρρος. Από σένα περιμένει να δει ένα χαμόγελο και όχι ένα ύφος μοχθηρίας και ζήλιας. Τον πάρεις από το χέρι, το θέλει αυτό. Το χαίρεται αυτό. Και αν όλοι εμείς οι χριστιανοί πιαστούμε χέρι-χέρι πνευματικά και ο ένας βοηθάει τον άλλον, άκουσες τι λέει εδώ, τι θα είμαστε ω πόλη σοχηρά. Σαν μία οχυρωμένη πόλις. Τα λεά που έγινονταν εισβολές εχθρών προς τις πόλεις. Οι πόλεις είχαν γύρω τύχη είχαν, οχυρωμένες ήσαν. Με όπλα ο κόσμος μέσα ήταν έτοιμος για πόλεμο. Και ο άλλος ο εχθρός απ' έξω το εσκέπτετο να κάνει επίθεση στην πόλη σου λέει τι θα γίνει άραγε. Γι' αυτό και ξέρετε μεγάλο όπλο των εχθρών της τότε εποχής ποιο ήτανε να δημιουργήσουν σχίσμα μέσα στο λαό. Το διέρει και βασίλευε που το λέμε και μέχρι σήμερα. <σίλια> Διέρι και βασίλευε. Διαιρεσέ τους μετασκήτους, του τους να, να τσακωθούν και τότε έμπα μέσα ελεύθερος. <σίλια> αυτό θέλει και ο διάολος να σπίρει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει προκοπής εμάς του χριστιανούς. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Ο ένας επιβουλεύεται τον άλλον. Ο ένας κινείται ή πουλα απέναντι στον άλλον. Πώς θα δείξει την κακία του, πώς θα δείξει το μίσο του. Και κατά τα άλλα μπροστά είμαστε ευχάριστοι. Τι ωραία συμπεριφορά, τι ωραία παρεούλα. Ποια παρεούλα, πού είναι η παρεούλα. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης ο χειρά και υψηλή. Δεν μπορεί να σε ρίξει κανείς. Αν έχει τον αδελφό σου τον συγχριεστιανό δίπλα σου, δεν φοβάσαι. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος. Όπου δύο ή τρει συγνιγμένοι στο το όνομα, εκεί μη εμμέσου αυτών. Πόσοι είσαστε. Είσαστε δύο, είσαστε τρει, είσαστε πέντε, πόσοι είμαστε εδώ. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Σε άλλο σημείο ο κύριο λέει ουέ το ενοί". Αλλήλμονο εκείνον που με είναι μόνο του. Χαίρομαι πολλέ φορέ και είναι και εδώ, δεν με πειράζει να το ακούσουν, χαίρομαι πνευματικά μου παιδιά που με παίρνουν να μάθουμε τι κάνει, παππούλη μου, να μάθουμε τι κάνει. Νιώθουν ασφάλεια. Νιώθουν την αγάπη του πνευματικού του. Και χαράκι για μέρα που νιώθω κι εγώ την αγάπη των πνευματικών μου παιδιών. Ασφαλή, είσαι ασφαλή. Ως πόλη υψηλή, οχυρωμένη. Ω πόλη οχυρά. Και τι παρακάτω, ισχύει δε όσπερ τε θεμελιωμένων βασίλειων. Αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών είναι πανίσχυρη, δεν πέφτει με τίποτα. Σαν βασίλειο, λέει, που έχει βρει βαθιά τα θεμελιά του κάτω, δεν πέφτει με τίποτα. Έχεις αγάπη. Η κυριαρχή μέσα σου η ζήλια και ο φθόνος. Είδες έναν άλλο χριστιανό. Χριστιανό. Μην τον βλέπεις ύπουλα. Μην τον βλέπεις ψεύτικα υποκριτικά. Δώσε το χέρι της καρδιάς σου. τη φιλία σου. τη αγάπη σου. Της ανυποκρίτου αγάπη σου. Και δείχνου όπως μας το μας ο γέροντάς μας εδώ. Τι να έχω να θυμηθώ για αυτόν. Όταν το πρώτο που είχε να μας ήταν η αγκαλιά του, η τεράστια. Η τεράστια αγκαλιά του. Και μας την έδειχνε όχι με τα χέρια, μας την έδειχνε με τον τρόπο του, με την ασφάλεια που νιώθαμε κοντά του. Και μας έλεγε, μη φοβάστε ρε, ό,τι θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο να κάνουμε προσευχή όλοι μαζί. Να η αγάπη του, να η αγκαλιά του. Εσύ κάνεις προσευχή για τον άλλον, τον χριστιανό εγώ ο άντρας μου τα παιδάκια μου και κάνω αυτή είσαι μόνο αν εγώ δεν προσεύχομαι για τα πνευματικά μου παιδιά τι θα γίνουν αυτά μου λέτε τι θα γίνουν πέστε μου ποιος θεός θα τα προστατέψει αυτά τα παιδιά και δεν κλάψω για αυτά τα παιδιά ποιος θα κλάψει για αυτά τα παιδιά, ποιος θα προσευχηθεί ποιος θα τα υπερασπιστεί πού είναι το τεθεμελιωμένο βασίλειο πού είναι η πόλης η οχυρά? πού είναι έτσι μας έλεγε ο γέροντας να είστε όλοι αγαπημένοι και μας τάφησε και στη διαθήκη του αυτό έτσι μας είπε και έτσι μας λέει συνεχώς το ακούμε στα αυτιά μας ο ένας να ζει για τον άλλον και όλοι μαζί να σας τεδεμέγει σαν γροθιά και δεν σας πειράζει κανείς και συνεχίζουμε με τον επόμενο στίχο από καρπόν στόματος ανήρ πίμπληση κοιλίων αυτού από δεκαρπών χιλέων αυτού εμπληστήσετε έρχεται νηστεία από αύριο και θυμάστε τι λένε και εγώ ξε, πάλι τώρα ξεκινάω από κάπου μακριά και θα φτάσουμε στο στίχο τι λένε μερικοί για την νηστεία είναι από αυτά που μας συμφέρουν βλέπετε αν άμα συμφέρουν μερικά τα θυμόμαστε όλα τι λέει η Αγία Γραφή και μα συμφέρει, Το λέμε. Εκείνα που δεν μα συμφέρει κάνουμε πω δεν τα ξέρουμε. Εδώ λοιπόν τι είναι εκείνο που μα συμφέρει, Νομίζουν ότι το συμφέρει, Νομίζουν. Αλλά δεν του συμφέρει. Τι λένε αυτοί που δεν θέλουν να γυστεύσουν, Οι λεγόμενοι κυλιόδουλοι, Όπω του έλεγε ο Μακαρίτη ο κ. Γιώργης, Ποιοι είναι τι, είναι, τι λένε, Α, λέει μην κοιτά τα εισερχόμενα, λέει, μην κοιτά τα εισερχόμενα, Τα εξερχόμενα να κοιτά. Έτσι λέει, ο Χριστό. Σου κάνω, Σου κάνω και μάθημα τώρα. Έτσι δεν είπε ο Χριστό. Και δεν του πάει του βλάκα, του ηλίθιου, δεν του πάει το μυαλό να πει πώ είναι δυνατόν να πει έτσι ο Χριστό και μετά ο ίδιο ο Χριστό να νύψει 40 μέρε επάνω στο βουνό. Δεν πάει το μυαλό του. Αν είπε αυτά τα πράγματα ο Χριστό, πώ τα λέει ο Χριστό πάλι ότι το γένο των δαιμόνων δεν διώκεται με τίποτα παρά με προσεφή και με νηστεία. Δεν πάει το μυαλό του γιατί τον αποβλακώνει ο διάλογο. Γι' αυτό κατάλαβε έτσι είπε ο Χριστός αλλά κάτσε να σου θυμίσω γιατί το είπε ο Χριστός έτσι, έτσι όχι μη βιάζει γιατί ξέρεις γιατί το είπε ο Χριστός τι έχω πάθει εγώ να της κάνω μια δημόσια εξομολόγηση στο εγωτικό μου αμάρτημα, αμάρτημα. που άμα το έκανα εισκεμμένα και ειθελημένα ήμουν για καθαίρεση για καθαίρεση ήμουν ξυπνάω μια μέρα ξυπνάω μια μέρα Πώς μου το έβαλε ο στο μυαλό ότι είναι Κυριακή. Και πάω αφαιρεμένο εκεί, αφού τέλειωσε την προσευχή μου, πάω, ανοίγω το ψυγείο, παίρνω ένα κομμάτι τυρί, το τρώω. Με βλέπει ο πατέρα μου, τι κάνεις εκεί μου, τι λέει, τι κάνω. Μου λέει, τρως τυρί. Γιατί την Κυριακή δεν είναι σήμερα. Την Κυριακή μωρέ, μου, λέει, αφαιρεμένα. Την Κυριακή, Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη Κολάστηκα Δεν ε, κολάστικα; Έγινε λάθος Έγινε λάθος Θα ήμουν για καθέρες πότε Εάν ήξερα ότι είναι Τετάρτη Και αν διαφορούσε και έλεγα Ωραία παράταμα καημένα Εγώ θα κάτσω να φάω Να που ισχύει, μην κοιτά τα εισερχόμενα. Δεν μαγαρίστηκε. φαγες ένα κομμάτι τυρί και σε έπιασαν τα δάκρυα. Σε έπιασαν τα δάκρυα. Μα δεν το κατάλαβες δεν το και εσκεμένα. Δεν το έκανε, δεν το έκανε πουλά Λάθο έγινε, έγινε λάθο. Λοιπόν, σκοτώστε με, άτε. Βγάλτε το μου. Μπήκε μέσα, βγάλτε, ανοίξτε μου την κοιλιά να μου τα βγάλτε. Κάντε μου ανοίξει να φύγουν από μέσα. Να ξεμαγαρίσω. Μα δεν μαγαρίζει ο άνθρωπο. Δεν μολύνεται ο άνθρωπος, έφαγε ένα κομματήρι. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ούτε εισερχόμενα λέει κοινή των άνθρωπων, δεν τον μαγάρισε. Δεν τον μαγάρισε, έφαγε ένα κομματήρι, έφαγε μια κουταλιά λάδι, έριξε στο πιάτο του, νομίζοντας ότι επιτρέπεται και τελικώς δεν επιτρεπόταν, μεγάλη δουλειά. Ε, πάει, λοιπόν, έφαγε μια κουταλιά λάδι και τι έγινε. Δεν είναι εκείνο που σε μαγαρίζει. Εκείνο που σε μαγαρίζει, ξέρεις ποιο είναι? Εκείνο που βγαίνει από μέσα σου. Και εκείνο που βγαίνει από μέσα σου, ποιο είναι? Η σκέψη. Και λες με το μυαλό σου, σήμερα είναι Τετάρτη, ρε απαρατά με καμία εγώ θα πάω να φάω. Αυτό πλέον δεν είναι εισερχόμενο. Αυτό είναι εξερχόμενο. Η ασέβεια δεν είναι εισερχόμενη. Για ασέβη είναι εξερχόμενη, ευγήκε από το λογισμό σου αυτό. Εκινήθηκε απέναντι στο Θεό με πονηρία. Και γι' αυτό ναι, εκείνη η κουταλιά, το λάδι θα σου βγει σε καρκίνο που το έφαγες έτσι, εσκεμμένα. Γιατί ήθελε να παραβιάσεις το νόμο του Θεού και να πεις, α παράτα με, ρε, τι λέει η Εκκλησία, εγώ θα πάω. Ε, φάει. Να φας γιατί είσαι άρρωστος. Να φας. Δεν σε μαγαρίζουν τα εισερχόμενα. Εδώ ισχύει πάλι. Είμαι άρρωστος. Τού πει ο να φάει. Καρκίνο έχει ο άνθρωπος. Καρκίνο έχει. Και αν χρειαστεί και τη μεγάλη παρασκευή κρέας. Κρέας. Ναι δεν παράξει για το κύριο. Μη φοβάσαι. Το πάθος του Χριστού δεν είναι το κρέας. Φουν Τι θες να κάνει. Δεν είναι εκείνο που σε μαγαρίζει. Θυμάμαι ήρθε κάποτε μια γιαγιά, αγία γυναίκα, σε ένα χώρο, σε, ένα, σε μια περιοχή που πηγαίνα και πήγαινα ακόμα και κάνω κήρυγμα. Έχει κοιμηθεί πλέον αυτή, άγια ψυχή. Ε, θεωρείται το αναμορφωτής ολη σε η περιοχή, μια γυναίκα, γιαγιά. Και θυμάμαι την είχα μερικά, καμιά δεκαριά χρόνια που την εξομολογούσα. Και θυμάμαι ήρθε στο τέλος που και αυτή τη χτύπησε μια αρρώστια από την οποία και πέθανε τελικώς και μου λέει πάτερ μου έκλεγε, μου είπαν γιατροί πρέπει να πιω γάλα να φάω και τυρί της λέω θα φας και γάλα θα φας και τυρί και απ' όλα και όταν τελείωσε η Σαρακοστή μου λέει πως θα εγώ τώρα που δεν κράτησα τη Σαρακοστή αλλά πίστεψέ με mm. Το τότρωγα και μέτρωγε παππούλι μου mm. ε λοιπόν εδώ ο Κύριος δεν κοιτάει τα εισερχόμενα mm. σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάει τα εισερχόμενα όταν πρέπει να φας λόγω υγείας το προβλέπουν και οι ιεροί κανόνες αυτό και δεν βλέπουν οι ίδιοι κανόνε. Και ε, τώρα που μπαίνει αύριο η 40η, οι περισσότεροι των χριστιανών τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν. Γιατί τρέμει, Α, από 40 η οι περισσοτεροι των χριστιανων τρέμουν τρέμουν γιατι τρεμει απο 40 μέρες Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Τι να σας πω. Θα το πω γιατί εγώ δεν τον βλέπω σαν πατέρα μου. Τον βλέπω σαν έναν ανάγκη άνθρωπο και οφείλω να σα το πω. 90 χρονών είναι αυτός ο γέρος κάτω που τον έχω πατέρα μου. 90 χρονών. Και ο, δεν τολμώ να του πω για λάδι. Τετάρ, δεν, το, δεν τολμώ να του πω για λάδι. για λάδι. δεν τολμώ να του πω. Γιατί γίνεται μάχη στο σπίτι. Και μιλάς εσύ και θες και τυρί και θες και γάλα μέσα στη Σαρακουστή. Ευκολία, με τόση ευκολία Πού είναι η αγάπη σου για τον Θεό Πού είναι η συνεπιά σου στην πίστη σου Από καρπών στόματος φτάνω τώρα στο στίχο Ανήρ πίμπληση κοιλίαν. Αυτό που μας είπε και εκεί ο Κύριος Από αυτά που θα φάει ο άνθρωπος λέει απλώς γεννίζει η κοιλιά του μην ανησυχείς, άμα δεν το κατάλαβες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν το κατάλαβες. Και αυτοί όλοι που τρώνε, και από ασέβεια που τρώνε, τι έχουν να θυμηθούν από την καλοπέρασή του ορίστε να έρθουν να μου το πούνε εδώ. Έφαγες προχθές την Τετάρτη και γέλαγες και κορόδευες θεούς και ανθρώπους όλους, και γέλαγες και ξεκαρδιζώσουν στα γέλια, γιατί έτσι ήθελε να φας. Έλα λοιπόν τώρα τι θυμάσαι, Πού είναι η, η τι έγινε Καρκίνος θα σου βγει. Καρκίνος θα σου βγει το φάι που έφαγε. <Κι> Πού είναι το. Τι σούμινε. Ενώ λέει από καρπόν χιλέων αυτού εμπλιστήσεται. Εκείνο λέει όμως που θα σε γεμίσει πραγματικά είναι τα λόγια του Θεού. Δεν το είπε ο Κύριος. Θυμάσαι που το είπε εκεί στους πειρασμούς που εδέχτηκε στο λεγόμενο σήμερα σαραντάριο όρος εκεί επάνω, εκεί που πήγε μετά τη βαπτισή του και, και, και αγωνίστηκε ο Κύριος και ενίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες και και έφαγε και είδω ουκέπιε και που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Θυμάσαι τι λέει, τι λέει εκεί. Πρώτος πειρασμός. Πρώτος πειρασμός πήγε ο, ο διάβολος και τι του λέει, τι του λέει βλέπεις του τι την πέτρα λέει πέτο λίθο λέει τούτο είναι άρτος γίνεται εσύ θαύματα κάνεις Θεός είσαι θαύματα κάνεις πε την πέτρα να γίνει ψωμί για να το φας πεινάς ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος αλλά επιπαντεί νάτο να πως η παλαιά και η καινή διαθήκη αλλά επιπαντεί ρήματι Εκπορευμένο διαστόματος Θεού ορίστε δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί ζει και με τα λόγια του Θεού έτσι του είπε ο Κύριος και έδωσε και έφυγε ο διάβολος και ξαναγύρισε μετά με το δεύτερο πειρασμό και αργότερα με τον τρίτο πειρασμό από καρπών στόματος ανήρ πίμπληση κιλίαν. έφαγες καλά Έ, σου. Τράπα τώρα να κάνεις εμετό Άιδε. να ξεφουσκώσεις από τα πολλά που έφαγες εμπρός τι κέρδισες έφαγες κρέατα έφαγες έφαγες έφαγες, έφαγες. Ε, τώρα δεν μπορείς να ανασάνεις έφαγες η κοιλιά σου τράβα λοιπόν να γιομίσεις του τοαλέτες γιατί εκεί έτσι αναγκάζομαι και φτάνω Σε αυτές τις κουβέντες που ενδεχομένω. Δεν το Δεν με ελέγχουν ε? Τα λέει και η Αγία Γραφή και αυτό δεν ελέγχομαι Έτσι δεν λέει υπό κύριος. Αυτά που θα φας λέει Μετά που θα πας στον αφεδρώνα αφεδρώνα σπίσου είναι ο καμπινές είναι η τουαλέτα είναι Εκεί έτσι είπε ο Στο τότε Στον θα πας Εκεί θα φύγουν Γιώμησε στον Αφεδρόνα άμα όμως λέει, κάτσεις να ακούσεις λόγια Κυρίου, όπως ήρθε εσύ εδώ, εδώ, εσύ προνομίουχος είσαι τώρα, εσύ είσαι προνομίουχος εδώ, εσύ θα γεμίσεις, και αύριο που θα αρχίσεις την νηστεία, και θα φύγει και, η... και θα περάσουν και οι 10 μέρες, και οι 15 μέρες, και 20, και 40 μέρες θα περάσουν με νηστεία, εσύ θα είσαι ο γεωμάτος, ο πραγματικά γεωμάτος, εσύ θα είσαι. Ο άλλο θα τρώει και θα κάνει μετό, εσύ θα χρειάζει ποτέ μετό, στα λόγια του Θεού που θα ακούς και στα λόγια του Θεού που θα βιώνεις και θα ζεις. Α, δεν τα καταλάβαμε ποτέ. Ερχόνται μερικοί α σε πότε πρώτα τους πω, δεν ξέρω. Γελί. Α, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Γελί. Έλα παππούλη, άφησε με να φάω λίγο γάλα. Έλα πιο λίγο, να, να, να φάω λίγο τυρί. Έλα, δεν, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Δεν αντέχω. 50 χρονών, 60 χρονών. Δεν αντέχει. Θα κυρί. Και τότε θα αντέξει. Όμω πα μια κουνταλιά, Δεν θα αντέξει, έτσι. Και τι, αυτή δεν είναι Αυτή είναι ελαφρά 40η. Μεθαύριο τη μεγάλη τη 40η που δεν έχει καθόλου λάδι, τι θα κάνει. Άμα αρχίζει ο Σαντανά και σε τηγανίζει από τώρα και σου λέει δεν αντέξει, δεν αντέξει, δεν αντέξει, θα πεθάνει. Θα πεθάνει και μεθαύριο τι θα κάνει. Από καρπών στόματος ανήρ πίμπληση κοιλίων αυτού. Από δε καρπών χιλέων αυτού εμπληστήσετε. Θες πραγματικά να είσαι γεμάτος, η ψυχή σου να είναι γεμάτη. Η καρδιά σου να είναι γεμάτη. Φάει από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γέμισε την καρδιά σου από τα λόγια του Θεού. Και όσο τρως από κείνα ούτε θα κορεστείς ποτέ, ούτε με το θα κάνεις, πάντοτε θα είσαι γεμάτος και πάντοτε θα είσαι ικανοποιημένο και ευτυχής. Τα φαγητά προσωρινή είναι η απόλαυση των φαγητών. Μετά έρχεται ο κορεσμός και η αιδία και η αιμετή. Ο Θεός να είναι μαζί μας με το καλό την ερχόμενη Κυριακή. Σας εύχομαι καλή και την Αγία και Μεγάλη τη